Δεν μπορώ να βρω τα ναρκωτικά που είχα μάζεψει για το χειμώνα. Θυμάμαι ότι τα είχα κρύψει κάπου εδώ γύρω. Κάποιο άλλο ζώο θα πρέπει να τα βρει και να τα έφαγε. Τώρα δεν έχω καθόλου ναρκωτικά για το χειμώνα. Μην κλέσει, Μικρούλι. Εμεί θα σε βοηθήσουμε. Μάτι να σταθερήθηκα, Ρόσκονε, κοιτάξτε αυτό εκεί το μανιτάρι. If you like to talk to tomatoes, if a squash can make you smile. If you like to walk with potatoes, up and down the road to sign. Yeah, yeah. Όταν με βλέπουν στη γη τον για, κάνω νούμι μα τα γκανςτερικά, μέσο δεπόζιτο της μηχανισμού, εγκρύψα κάπου στα τρία κιλά. <σομίως> Όταν με βλέπουν στη γη τον για, κάνω νούμι μα τα γκανςτερικά, μέσο δεπόζιτο της μηχανισμού, εγκρύψα κάπου στα τρία κιλά. Γιατάρα τον ήτο. Όλοι με ξέρουν στη γειτονιά Ο τύπο που φέρνει τα ναρκωτικά Ο τύπο που φέρνει τα ναρκωτικά Όλοι με ξέρουν στη γειτονιά Όλοι με ξέρουν στη γειτονιά Ο τύπο που φέρνει τα ναρκωτικά Ο τύπο που φέρνει τα ναρκωτικά Όλοι με ξέρουν στη γειτονιά Δεν έχω τι σα αυτό πουλα κουμπιά Δεν έχω τι σα γι' αυτό πουλα κουμπιά Δεν έχω τι σα γι' αυτό πουλα κουμπιά Δεν έχω τι σα γι' αυτό πουλα κουμπιά θέλω μουνιά που έχουν χούλα κουμπιά Ζουτάρουμε ροδια με φίλοι στο τζί μου Πουλάμε και fake πριμ Το σπίτι μου θα μάδια τζιμπή μου Πουλάμε κοκ... Α, αυτό το παπριν Παράζω στη γεύκα μαζί με το τί μου Delivery, και ζούμε το τρί μου Κλειστά κινήκαμε βγαλμένες στη σύμου Τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα τα κατι με κρυμ